Στο όνομα του πατρός και του Ήπητο, Αγίπνο Μουσέμινου, Πάντα για τα πάντα πίσω, και ζωή, Χορηγό και ημί, και μας ο Παράσκη, δηλασκές, ασύνοι, θα ψυχά, Τελευταία φορά που μαζευόμαστε πριν από το Πάσχα. Η επόμενη συνάντηση, αν θέλει ο Θεό, θα είναι τη Δευτέρα 27 Απριλίου. Θα δούμε σήμερα ένα μικρό κείμενο του Αγίου Ιάννου Χρυσοστόμου περί μετανοίας συμπληρωματικό, συμπληρωματικό στι προηγούμενες ε, αναφορές μας στο μυστήριο της μετανίας και μετά θα δούμε δυο-τρία στοιχεία που είναι βασικά έχουν κεντρική αξία στην υμνολογία της Εκκλησίας μας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λοιπόν. Αναφέρει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η ντροπή που υπάρχει στη μετάνια είναι εμπόδιο, δεν είναι καλό. Είναι εμπόδιο που βάζει ο αντικείμενος, ο διάβολος για να εμποδίσει τον άνθρωπο από τη σωτηρία του. Η ντροπή δεν δηλώνει μετάνοια ούτε η ενοχή κατά ανάγκη είναι έκφραση μετανίας Και λέει μάλιστα το χαρακτηριστικό ότι στη μετάνοια χρειάζεται παρησία να έχει χαρά ο άνθρωπο, γιατί τότε αποφασίζει να αποκαταστήσει τη σχέση των Θεών, ε, να βρει την υγεία του άνθρωπο. Και αντί αυτού, αντικείμενο έρχεται και αντιστρέφει τα πράγματα, βάζει ντροπή στη μετάνοια και βάζει παρησία στην αμαρτία. Ενώ η αμαρτία έχει την ντροπή και ω τέτοια μπορεί να συγκρατεί τον άνθρωπο για να την αποφεύγει, εν δημιουργεί παρησία στην αμαρτία και βάζει ντροπή στη μετάνία. Εναφέρεται μετά στον πλούτο, της φιλανθρωπία και της αγάπης του Θεού και να ότι καμιά αμαρτία δεν υπάρχει που είναι ασυγχώρητη αλλά και καμία πνευματική, καμία πνευματική αστένεια που δεν θεραπεύεται. Να δούμε τι λέει λοιπόν. Α έμφτουμε στα αμαρτήματα της ψυχής. Η αμαρτία έχει την τροπή. Η αμαρτία έχει τον χλεβασμό και την ατιμία στενά συνδεδεμένη μαζί τη. Η μετάνια έχει την παρησία. Η μετάνοια έχει την δικαιοσύνη. Γιατί λέγει, λέγει εσύ πρώτος της ανομίας σου για να δικαιωθείς. Και δίκαιο είναι εκείνο που κατηγορεί πρώτος τον εαυτόν του. Δίκαιος λέει είναι εκείνο που κατηγορεί πρώτος τον εαυτόν του. Αν δηλαδή ο άνθρωπος αποφασίσει ο ίδιος χωρίς προφάσεις να αποδεχθεί το λύστημά του, να αποδεχθεί την πτώση του, να αποδεχθεί την αστοχία του και να χθεί κοινωνία με τον Θεό και με τον άλλον, τον αδελφόν του και με τον εαυτό μας ασφαλώς, τότε έρχεται μια ισορροπία στην ψυχή του ανθρώπου και βρίσκει τη δικαιοσύνη του. Επειδή όμω δεν πιστεύουμε σε αυτή την οδόν δεν πιστεύουμε στο έλλειο του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην ανθρώπινη μονοδύναμη και προσπάθεια, και αυτό μα γεννά έναν ανταγωνισμό και μια προσπάθεια ο να αποδείξει ότι είναι ισχυρότερο του άλλου ή ο καθένα να αποδείξει ότι είναι δίκαιο, χάνουμε την πραγματική δικαιοσύνη μα που είναι ένα εσωτερικό γεγονό που εκφράζεται ω ανάπαυση και ειρήνη τη ψυχή. Ορονορίζοντας λοιπόν ο Σατανά ότι η αμαρτία έχει την τροπή, Πράγμα που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να απομακρύνει εκείνο που αμαρτάνει. ενώ η μετάνια έχει την παρησία, πράγμα που είναι ικανό να προσελκύσει εκείνο που μετανοεί, αντέστρεψε την θέση και έδωσε στη μετάνια την τροπή και την παρησία στην αμαρτία. Από πού γίνεται αυτό φανερό, εγώ θα σας το πω. <coughs> Κυριεύεται κάποιο από φοβερή επιθυμία για κοινή πόρνη. Ακολουθεί την πόρνη σαν αιχμάλωτο. Μπαίνει στο, στο πορνείο, χωρί ντροπή, χωρί να κοκκινίζει, πέφτει στην αγκαλιά τη πόρνη, διαπράττει την αμαρτία. Δεν αισθάνεται ίχνο ντροπή, δεν κοκκινίζει καθόλου. Βγαίνει από εκεί μετά το τέλο τη αμαρτία και εντρέπεται για να μετανοήσει. Άθλιε, δεν τρεπόσουν όταν αμάρτανε, αλλά όταν ήρθε να μετανοήσεις τότε ντρέπεσαι. Μα πε μου, ντρέπεται. Γιατί δεν τρεπόταν όταν διέπραξε την πορνία. Κάμνει την πράξη και δεν τρέπεται και κοκκινίζει να την πει. Αυτή είναι κακουργία του Διαβόλου. Όταν κάνει την αμαρτία, δεν τον αφήνει να ντραπεί, αλλά την κάνει φανερά, γιατί γνωρίζει πω αν τραπεί, αποφεύγει την αμαρτία. Γιατί μετάνι όμω τον κάνει να ντρέπεται, γιατί γνωρίζει πω αποτροπή δεν μετανοεί. Δύο κακά κάμνη και στην αμαρτία τον σύρει και από τη μετάνι τον απομακρύνει. Τι τρέπεσε τώρα, όταν μπόρνευε δεν τρεπώσουν. Όταν παίρνει το φάρμακο ντρέπεσαι, τότε όφιλε να ντρέπεσαι. Τότε έπρεπε να ντρέπεσαι όταν αμάρτανε. Όταν γινώσουν αμαρτωλό, δεν ντρεπόσουν. Όταν γίνεσαι δίκαιο, ντρέπεσαι. Λέγε πρώτο τι ανομίε σου για να δικαιωθεί. Επομένω, καταλαβαίνουμε από αυτά που λέει από την πύρα του Άγιο, ότι αυτό που απομακρύνει τον άνθρωπο από τη μετάνοια είναι η ντροπή. Και η ντροπή είναι πολύ άδικη. Γιατί ντρέπεται κανεί όταν αποφασίζει να κάνει αυτό που οφείλει στον εαυτόν του αυτό που οφείλει στην ψυχή του η μετάνοια δεν έχει ντροπή, έχει χαρά. Όταν δε δηλαδή, λέει ασθενής πηγαίνει και αναφέρει το πρόβλημα του στον ιατρό και του λέει ότι υπάρχει θεραπεία, υπάρχει φάρμακο, δεν χαίρεται. Όταν μένει σε αυτή τη δικασία θεραπείας δεν χαίρεται τότε αγωνιά, τότε στενοχωρείται. Το πρόβλημα είναι όταν Προκαλεί στον εαυτό του τις αιτίες που προκαλούν την ασθένεια. Όχι όταν παίρνει το φάρμακο. Λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό ο καθένας μας να πολεμήσει από την ψυχή του την τροπή. Δεν είναι θράσος όταν ο άνθρωπος δεν έχει την τροπή στην εξομολόγηση και στη μετάνοια. Είναι υγεία. Δεν είναι θράσος. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν κανείς πηγαίνει να αποκαταστήσει τη σχέση του τότε χαίρεται. Δεν θλίβεται. Δεν τρέπετε, Η ντροπή είναι αποτέλεσμα εγωισμού. Ότι δηλαδή φοβούμεθα την έκθεση. Με εξομολόγηση δεν είναι έκθεση. Είναι αποκατάσταση. Ναι λοιπόν. Λέγε πρώτος της ανομίωσης σου για να δικαιωθεί που φιλανθρωπία κυρίου. Δεν είπε για να τιμωρηθεί Στο κοσμικό δίκαιο αποκαλύπτεις το λίστημα. Τε, την ενοχή, την παράβαση για να λάβεις... Την ποινεί. Εδώ όχι για να τιμωρηθείς αλλά για να δικαιωθείς. Δεν του αρκούσε το ότι δεν, το, δεν, του αρκούσε το ότι δεν τον τιμωρεί, αλλά τον κάνεις ακόμα και δίκαιο. Εντάξει να μην τον τιμωρείς αλλά τον κάνεις και δίκαιο. Τελικά η φύση του ανθρώπου ρέπει προς την πτώση, προς το κακό. Και επομένως αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι η αποκατάσταση εσωτερικής υγείας, η δικαιοσύνη του. Όλοι βρισκόμαστε υπό το κράτος του κακού και της αμαρτίας. Άρα αυτό μόνο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό. Και αυτό που πραγματικά είναι δικαίωση είναι η ελευθερία μας από το κακό. Η ελευθερία μας από την πτώση, από τα δεσμά της αμαρτίας. Και έρχεται ο κύριο και μας ελευθερώνει. Αυτό σημαίνει συγχώρηση. Δηλαδή συνεννόηση. Σημαίνει κοινό πνεύμα. Η κοινότητα του πνεύματος στην λατρεία μας, στην θεία, δεν θα μπορώ να θυμηθώ τώρα συγκεκριμένα κάπου που, αλλά πολλές φορές αναφέρεται η έννοια του κοινού πνεύματος. Το κοινό πνεύμα είναι που φέρει την ενότητα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος προσκυνεί το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα του Θεού έχει ενότητα. Έχει σχέση. Επομένως, αυτό που μας οδηγεί η μετανική συγχώρηση είναι η συνεννόηση, το κοινό πνεύμα, η ενότητα, η κοινωνία. Η απομόνωση που δεν είναι ένα σωματικό γεγονός, ένα ψυχολογικό γεγονός, δηλαδή δεν βλέπω κάποιον, δεν μιλώ με κάποιον. Η απομόνωση είναι η ασυνεννοησία, η απουσία κοινού πνεύματος. Πνεύματο αληθεία, πνεύματο ζωή. Αυτό που δημιουργεί σε εμά μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο με κοινό πνεύμα, λέμε. Για αυτό είναι μοναξιά. Μπορεί να είμαστε με χιλιάδε άνθρωπου, να μιλάμε με πολλού άνθρωπου, να χαιρόμαστε φαινομενικά, αλλά στην ουσία μένει ένα κενό ότι δεν βρει κανέναν άνθρωπο να μα καταλάβει και τον καταλάβουμε. Να έχουμε ένα κοινό πνεύμα ζωής, το οποίο μα αναπτερώνει, μας ανα, ανα, ανα, αναγεννά. Αυτή λοιπόν η αποσία του κοινού πνεύματο έχει να κάνει με την εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου. Πού είναι στραμένο ο εσωτερικό μα κόσμο, Ποιο πνεύμα λατρεύουμε, Τι νοτροπία έχουμε, ποια αξία έχουμε, Πια ηθική τάξη υπάρχει μέσα μα, Αυτό φαίνεται τη δυνατότητα σχέση. Δεν είναι η δυνατότητα σχέση με εύστροφο, Καταλαβαίνω τον άλλο και ξέρω πώ να τον χειριστώ ή πώ να με χειριστεί και βρήκαμε έναν κοινό τρόπο να συνούμεθα και να επικοινωνούμε. Κοινό πνεύμα σημαίνει η ψυχή μα να έχει το ίδιο όνομα, Την ίδια αναφορά, Τον ίδιο θησαυρό. Αυτό σημαίνει σχέση. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει ενότητα. Λοιπόν, όταν μετανόω, σημαίνει τι. Αποδέχομαι το πνεύμα του Θεού. Γινόμαστε ένα με τον Θεό. Έχετε μέσα μας μια ιστορική ισορροπία. Αυτό σημαίνει δικαίωση. Και βέβαια λέει, αλλά συγκέντρωσε όλη την προσοχή σου στο λόγο. Λέει, λέει δεν τον συγχωρείς αλλά το κάνεις ακόμη και δίκαιο. Και βέβαια. Αλλά συγκέντρωσε όλη την προσοχή σου στο λόγο. Κάνω αυτόν δίκιον. Και πού το έκαμε αυτό. Στην περίπτωση του ληστή, λέγοντα στο αφ... στο στον άλλο ληστή μόνο εκείνο, λέγοντα τον άλλο λιστί μόνο εκείνο. Δεν φοβάσαι εσύ τον Θεών και εμείς βέβαια δίκαια τιμωρούμαστε γιατί απολαμβάνουμε άξια εκείνων που κάναμε. Ο ληστή, την ώρα του Σταυρού, τη δύσκολη στιγμή που παλεύει ο άνθρωπος με τον θάνατο, μπόρεσε να ομολογήσει την πτώση του. Απεδέχθη ότι αυτό που πάσχει είναι δίκαιο. Γιατί αυτά έκανε, αυτά απολαμβάνει. Αυτή λοιπόν είναι η αποδοχή. Γιατί χρειάζεται να είσαι ανδρείος. Την ώρα του θανάτου να ασχοληθείς με το πρόβλημα της ψυχής σου. Και να λες ότι αυτό που πάσχω είναι δίκαιο. Γιατί αυτά έκανα. Λοιπόν, αυτό είναι ίσως πραγματικά. Αυτό είναι δύναμη ψυχής. Αυτό είναι μετάνοια και λέει εξαιτία αυτού του λόγου που είναι έκφραση ανδρίας ψυχής έκφραση ταπεινόσεως γιατί ο εγκληματία είναι πολύ κοντά από, στην κόλαση και στον παράδεισο ταυτόχρονα πως εάν το έγκλημά μου το κλείσω στον εαυτό μου θα γίνει αίσθηση στενοχώριας θυμού οργής αντίδρασης αντίστασης αν όμω το έγκλημά μου γίνει αποδοχή της μου, συντριβή μπορεί να γίνει μετάνοια μπορεί να γίνει θλίψη, γλυκιά θλίψη χαροποιών πένθος, λύτρωση και ελευθερία λοιπόν, ο μεσο... η μέση κατάσταση που ζούμε που νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλά ούτε τη μια κατάσταση που την την λύμαστε σε μια κατάσταση μετέωρη λοιπόν, το έγκλημά μας μπορεί να είναι πρόκρημα. Το να αρνηθούμε τον εαυτό μας και να στραφούμε προς τον Θεό. Πράγμα το οποίο ένα άνθρωπο που νιώθει εξασφαλισμένο σε αυτό το οποίο ζει και να νιώθει σιγουριά δεν μπορεί να κάνει τέτοιο άλμα. Και δεν μπορεί η ψυχή να ελευθερωθεί, να δει άλλε καταστάσει. Ο λιστής λοιπόν παίρνει το έγκλημά του και του γίνεται το εφόδιο. Λέει κάπου αλλού ο Άγιο δεν ξέχασε την τέχνη του ληστή. Μπόρεσε και λύστέψε και τον παράδεισο. Βρήκε τον τρόπο λοιπόν να κλέψει και τον Παράδεισο. Πώς με αυτό τον τρόπο. Αποδεχόμενος την πτώση του. Όσο μη σαντιστεκόμαστε στο μη να, να μην παραδεχθούμε την κατάντια μας μας κάνει το να μην ανήκουμε πουθενά. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος ο Σχλιαρούσας του σεμέσο. Δηλαδή δεν, δεν έχει, ο Θεός δεν έχει τη διάθεση να τιμωρήσει κάποιον, να απορρίψει κάποιον. Αλλά... Τι σημαίνει του χλαίρους σε τους εμέσου. Είναι μια αίσθηση που νιώθουμε εμείς πλησιάζοντας τον Θεό. Νιώθουμε να είμαστε κατάσταση εμετική. Δηλαδή έτσι εισπράττουμε τον Θεό. Γιατί ούτε από τη μια κατάσταση είμαστε γιατί δεν παραδεχόμαστε τα χάλια μας αλλά τα ζούμε αλλά ούτε γυρνούμε προς τον Θεό. Και είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα κανείς να με ανήκει πουθενά. Είναι εμετός. Δεν είναι τίποτα. Το να είσαι στην κόλαση είσαι κάπου πάντων. Αλλιώς είναι μια κατάσταση τέτοιου είδους. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος. Λοιπόν και ο ληστής τι λέει, και, λέει και, και μόνο που το ομολόγησε τι γίνεται. Λέγει προς αυτόν ο Σωτήρας. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Δεν είπες απαλάσω από την κόλαση και την τιμωρία αλλά τον οδηγεί μέσα στον Παράδεισο δίκαιο. Δηλαδή μαζί του τον οδηγεί στον Παράδεισο ίδες πως έγινε δίκαιος από την εξομολόγηση. Πολύ φιλανθρωπος είναι ο Θεός. Δέστε, πού είναι η φιλανθρωπία Του, δέστε τώρα για να καταλάβετε. Εμείς, για να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνεται μέσα στην ψυχή μας είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ο Θεός πως ενεργεί. Ποιο είναι το πνεύμα του Θεού. Ποιο είναι το ίσος του Θεού. Αυτό Αν το δούμε θα μας αλλάξει τα φώτα. Γιατί και εμείς θα αλλοιωθούμε. Αλλά και εμεί θα συγκινηθούμε, αλλά και εμεί θα ευαισθητοποιηθούμε και η ζωή μα να αποκτήσει αυτό το πνεύμα που είπαμε στην αρχή, ότι οφείλουμε να έχουμε κοινό πνεύμα. Δηλαδή, βλέπει έναν μίζερο άνθρωπο, ένα στενό άνθρωπο, και δεν σε συγκινήσει, τραβάει καθόλου. Εκτό αν είσαι και εσύ μίζερος και σημαίνει είσαι μια χαρά. Αν όμω έχει μια ευαισθησία αυτού δεν, δεν σε χωράει τόπος. δεν μπορεί να αναπαυθεί καθόλου. Όσο και να προσπαθείς, όσο και να επιχείρεις να δώσεις έναν λόγο συνενόησης, δεν υπάρχει εντιαφέρνησης, δεν είναι θέμα κουβέντας, είναι εσωτερικού βιώματο. Πόσο η καρδιά σου μπορεί να παυθεί στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Πόσο η καρδιά σου μπορεί να ελευθερώσει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Το μέγα μυστήριο της εκκλησίας, το μέγα μυστήριο της πνευματικής διακονίας είναι να μπορέσει να ελευθερωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Να ανασάνει η ψυχή του ανθρώπου. Να αποκτήσει ελπίδα η ψυχή του ανθρώπου. Τι σημαίνει ελεύθερη ψυχή, Αποκτά ελπίδα. Πιστεύει στην αξία της η ψυχή, την οποία λαμβάνει όχι από αφεαυτού τη, αλλά από τον Θεό. Λέει κάποιο να έχω αυτοεκτίμηση. Και πώ λέει η Εκκλησία να έχω ταπείνωση. Δέστε τι γίνεται τώρα, Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Υπάρχει μια ψυχολογική συμπεριφορά που λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτοεκτίμηση. Πολύ σωστό είναι αυτό. Όταν η Εκκλησία να συντρίβουμε και λέει με δούλου τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έρχεται να ανατρέψει αυτό το σχήμα. Δεν είχε το, να το, ανα, να το α, ανατρέψει. Έχε να το αναβαθμίσει το λογιστικό του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πάω και λέω με χάλια. Και τι βλέπω. Ότι υπάρχει ένα πατέρα που με αγαπά που τα μπορεί όλα. Άρα μου δίνει αξία. Άρα λαμβάνω την αξία, όχι αυτό μου. Όταν προσπαθώ να βρω την α, αξία μου εξαιτία των δικό μου ικανοτήτων, κάτι μπορεί να καταφέρω. Αλλά με τα βίες υδρωμένο και τελευταίο. Και σκάω στο τέλο. Και μπορεί να πετύχω μια αυτοεκτίμηση, αλλά αγχωμένο. Τι να την κάνει αυτή την αυτοκτήμηση. Όταν έχει γίνει άρρωστος Γιατί έχει χιλιάδε λογισμού, έχει ερευνήσεις λογισμού, έχεις σε 100 ψυχίατρου, ψυχαναλυτέ και σου απέδειξε ό,τι έχει μια αξία που πρέπει να σέφει στον εαυτό σου να τον εορθωθεί. Πολύ ωραία. Ιδρωμένο και τελευταίο. Υπάρχει όμω μια άλλη οδό που σου λέει σε χάλια. Αλλά αυτό το χάλι το αποδείχνει ο Θεό. Γιατί σταυρόθηκε για σένα Λοιπόν, όταν ει ψυχή σου την αποδοχή του Θεού και αυτή η αποδοχή ξεπερνά τα όρια του θανάτου. Το ότι υπάρχει ένα θησαυρό μέσα σου, ο οποίο δεν μπορεί να καταληθεί, δεν μπορεί να καταργηθεί. Και βλέπει ότι αξίζει. Αιώνια αξίζει. Και μάλιστα έχει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι αυτό που για να κοκορεύεσαι εναντί του άλλου, αλλά είναι δώρο του πατέρα. Άρα, και την αυτοεκτίμηση που κερδίζει και τη συγκατάβαση προ άλλου κερδίζει. Και δεν επέρεσαι και είσαι ελεύθερο. Και δεν έχει την αγωνία να αποδείξει κάτι. Είναι αυταπόδεικτο αυτό. Γιατί υπάρχει κάποιο που σταυρώθηκε για σένα προσωπικά. Επομένως δεν μιλούμε για απώλεια τη αυτοεκτίμηση, αλλά απραγματική έβρεσή της. Λοιπόν αυτή είναι η δικαίωση. Και λέει τι κάνει δέστε τι κάνει για να καταλάβετε αυτό που είπαμε το ίθος του Θεού. Πολύ φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Δεν λυπήθηκε τον Υιόν Του για να λυπηθεί τον δούλο. Δέστε ίθος. Αυτό είναι λόγος ζωής. Αυτό δεν έχει κάτι από το Θεό. Μα λέει αυτό που έκανα εγώ για εσέας, κάντε το και εσείς του άλλους. Μη λυθεί, λυπηθείτε τον εαυτόν σας για χάρη του άλλου. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό αν δεν διδαχθείς αυτό το λόγο. Όχι από τον παπά, βιωματικά, προσωπικά. Να έρθεις το με σου στα κύτταρά σου να μπει αυτό το ίθος. Να γίνει αναπνοή σου αυτό το πνεύμα, αυτή η αλήθεια. Παρέδωσε τον ιόν του για να αγοράσει δούλους αχάριστους. Όταν λοιπόν λέει κάποιο πάτερ, ένα πράγμα δεν έχουμε την ευχαριστία. Ούτε αυτό στέκεται. Έχουμε λοιπόν, λέει, μετέβαλε. Μπορεί να το πει κάποιο ο οποίο δεν ξέρει αυτό το πνεύμα, ε? αυτό δικαιούται να το πει, ότι δεν έχουμε την ευχαριστία. Και έχω πίκρα γιατί τόσα ευεργέτησα και δεν ανταποκριθήσα σε αυτό. Μα δε τι λέει. Παρέδευση των ιών του για να αγοράσει δούλου αχάριστου. Κατέβαλε για αντίτιμο το αίμα του ιού του. Πόπο φιλανθρωπία κυρίου. Και μη μου λε πάλι, έκανα πολλέ αμαρτίε και πώ θα μπορέσω να σωθώ. Αυτό το παραμύθι, πόπο τη χαλαμάρα είναι. Λέει, πω πό, έκανα πολλέ αμαρτίε, πώ θα με συγχωρέσει ο Θεό. Σωστό είναι, Τα όρια του Θεού είναι μέχρι κάποιο σημείο. Δηλαδή, πώ μπορεί να τη μετρήσουμε την φιλοανθρωπία του Θεού, τι είναι. Ο γείτονά είναι ο Θεό. <κυκλή> Λέει λοιπόν, έκανα πολλέ αμαρτίε και πώ θα σωθώ. Αυτό ο θεούσικο λόγο, ο δαιμονικό λόγο και τα θεούσικα με τα δημονικά είναι πάρα πολύ κοντά λοιπόν έκαμα πολλές αμαρτίες και πως θα μπορέσω να σωθώ σύ δεν μπορείς αλλά αν μπορεί ο Κύριος σου και τόσο ώστε να εξαλείψει τα αμαρτήματά σου αλλά τι γίνεται εμείς δεν το λέμε γιατί δεν είμαστε πολύ άγιοι και πως θα συγχωρωθώ. γιατί λέμε άμα συγχωρεθώ από τον Θεό αυτό θα μου γεννήσει υποχρεώσει. Θα ενταχθώ σε ένα πνεύμα που θέλει κάποιε προποθέσει να διαφυλάξω αυτή την αγάπη. Μην έχω μπελάδε. Έχουμε πολύ αμαρτωλοζήμη για αυτά, παπά μου. <Κι> δεν είμαι για την εκκλησία, γιατί αυτό μπορεί να συνεπάγει κάποιε υποχρεώσεις που δεν αντέχω να τι αναλάβω. Αν όμως όμω την αγάπη του Θεού, τότε και γευτεί τον έρωτα του Θεού, τότε δεν είναι υποχρέωση, είναι ελευθερία. Αλλά φοβάσαι να ανοιχθεί σε, αυτή, σε αυτόν τον έρωτα και σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Γιατί νομίζω ότι θα σου κοστίσει, θα χάσει την ύπαρξή σου. Λοιπόν. Συ δεν μπορεί αλλά μπορεί ο Κύριος σου και τόσο ώστε να τα αμαρτήματά σου συγκέντρωσε όλη την προσοχή σου στο λόγο έτσι εξαλείφει τα αμαρτήματα ώστε ούτε ίχνος να μην μείνει δέστε τώρα πως μας καθαρίζει τι σημαίνει μας συγχωρεί ο Θεός για να το καταλάβουμε στην περίπτωση βέβαια λέει τον σωμάτο δεν είναι δυνατόν αυτό αλλά κι αν ακόμα καταβάλει αμέτρες προσπάθειε ο γιατρό. Κι αν ακόμα βάλει φάρμακα στο τραύμα, το τράμα βέβαια το θεράπευσε. Αλλά πολλέ φορές πληγώθηκε κάποιο στο πρόσωπό του και τότε το τραύμα το θεράπευσε. Η ουλή όμω έμεινε, δεν ξέρω του πλαστικού φαίνεται τότε. <Συλή> Δείχνοντα με την ασχήμια του προσώπου το τραύμα και καταβάλει αμέτωτε προσπάθειε ο γιατρό για να εξαλείψει και την ουλή, αλλά όμω δεν μπορεί. Γιατί προβάλλεται σαν εμπόδια η δυναμία τη το ανίσχυρο τη τέχνη. Και το ευτελέ Φαρμάκων. φαρμάκον. Ο Θεός όμως, όταν εξαλείφει τα αμαρτήματα, ούτε ουλή αφήνει. Ούτε η ίχνος επιτρέπει να μείνει. Αλλά μαζί με την υγεία χαρίζει και την ομορφιά. Μαζί με την απαλλαγή της τιμωρίας δίνει και τη δικαιοσύνη. Δέστε τώρα τι λέει για να το καταλάβουμε. Και κάμνει εκείνον που έχει αμαρτήσει. Ίσον με εκείνον που δεν έχει αμαρτήσει καταλάβατε, λένε κάποιοι πάντερ θυμάστε που να θυμάμαι οφείλει ο πνευματικός να τα ξεχνάει αφού τα ξέχασε ο Θεός για τον Θεό και κατεπέφθησε ο πνευματικός δεν υπάρχουν αυτές τις αμαρτίες πλέον δεν έγινα τελείωσε αυτό είναι μυστήριο, πως μα καταλάβατε το θαύμα, όταν κανεί μένει στι παλιές το αμαρτίες, ενώ της εξομολογηθεί είναι αμαρτία είναι, είναι ψευδέστηση αφού συγχωρέθηκα δεν υπάρχουν πλέον όχι απλώς τη συγχωρώ έχουν γίνει, τι να κάνουμε, δεν έχουν γίνει, τελείως. Γιατί εξαλείφει το αμάρτημα και το κάμνη ούτε καν να υπάρχει και σαν να μην έγινε. Τόσο πολύ τέλεια το εξαλείφει χωρίς να μείνει ούτε ουλή, ούτε ίχνος, ούτε σημάδι αποδεικτικό, ούτε δείγμα. Και μετά να φέρει παραδείγματα ο Άγιος Χρυσόστομος αγιογραφικά. Αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν, αν έχουμε υπόψη μα, η ψυχή παίρνει πολύ ελπίδα και πολύ δύναμη. Στην εποχή μα που το σύστημα δεν πάει καλά, έτσι λένε. ίσως και παλιά το ίδιο να ήταν, αλλά κάθε φορά για αυτό που ζούμε τώρα. Τέλο πάντων, λέμε πάντα από τότε που γεννήθηκα θυμάμαι ότι ζούμε στου Έσχατο Χρόνου και πάντα έρχεται ο Αντίχριστος. Λοιπόν, καλώ τον. Από την άλλη, βλέπουμε ότι όλα τα συστήματα τον κόσμο φαίνεται να έχουμε μια τεράστια αφθορά αλλά η μεγάλη μας ελπίδα είναι ο πνευματικός παράγοντας που και αυτός δείχνε να είναι σε πτώση λένε ότι η Εκκλησία δεν πάει καλά, οι παπάδες, οι δεσποτάτες, οι δεσποτάτες δεν πάνε καλά Α, πολύ ωραία, μα δεν είναι αυτή η ελπίδα μας η ελπίδα μας είναι η μετάνοια η ελπίδα μας είναι το έλεος του Θεού η ελπίδα μας είναι το μυστήριο της μετανία και της φιλανθρωπίας του Θεού ο κόσμος να χαλάσει Όλος όλοι οι παπάδες να είμαστε δαίμονες, Εφόσον υπάρχει το μυστήριο, ο κόσμο έχει ελπίδα. Γι' αυτό η ελπίδα μα εκεί πρέπει να στραφεί. Αυτή είναι η δύναμή μα. Δεν πρέπει να το Η σχέση μα με τον Θεό είναι μια προσωπική σχέση που δεν έχει μεσολαβητέ. Μα κάποιο θα πει, θα πω σε παπά να εξομολογηθώ, αυτό δεν είναι μεσολαβητή στη σχέση με τον Θεό, είναι υποχρεωμένο να αποκαλύψει αυτό που έδωσε ο Θεό. Τη φιλανθρωπία του. Να σου δείξει τον δρόμο και εσύ μετά προσωπική ευθύνη πόσο θα ανοιχτήσεις τον Θεόν. Αυτά όλα βέβαια τα μυστήρια και όλα αυτά τα δώρα που είναι αιώνια, που είναι παντοτινά δόθηκαν με, τα, με, τον, με την θυσία του Κυρίου μας, με, την, με, με τα πάθη του Κυρίου μας και το έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό το λόγο για μας η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η δύναμή μας. Δηλαδή λέει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί και υπάρχει ένας φόβος στις ψυχές μας Λέει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση που ο κόσμο ξέρουμε πού θα πάει. Μιλάει για τη γενιά των 700, και χίλια δύο πράγματα τέτοια. Ε, για εμά όμω υπάρχει κάτι πιο δυνατό. Υπάρχει μια έκρηξη τη που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Που αυτή η έκρηξη, αυτή η ελπίδα μα κάνει να φεύγουμε από αυτέ τι παγίδε των καθημερινών φόβων και ενοχών μα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η τεράστια κρίση τη ύπαρξη. Που ανατρέπει οποιαδήποτε άλλη ύπαρξη. Και η κρίση αυτή κατανικά την απελπισία και το θάνατο. Γιατί έχουμε έναν Θεό που, που έκανε τέτοια δουλειά. Λοιπόν, να δούμε τρία στοιχεία της μεγάλη Εβδομάδος τα οποία έχουν να πούν σημαντικά πράγματα πρακτικά. Πήραμε το δοξαστικό της Μεγάλης Τετάρτης του Εσπέρας που είναι όρθρος της Μεγάλης πέμπτη, τη Μεγάλη Πέμπτη ε, ε, ε, αφιερώνεται στο, στο, στο γεγονός του μυστικού δείπνου της, ε, δια, ε, και και, να, και της τον ε, των μαθητών από τον Κύριο που έπλυνε τα πόδια τους να δούμε τι λέει στην απόλυση να καταλάβουμε όδοι υπερβάλλουσαν αγαθότηταν οδόν αρίστην την ταπείνωσήν υποδείξας εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι Σταυρού και ταφή, συγκαταβάς ημίν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημό. Λοιπόν, μα υπέδεξε οδόν άριστη την ταπείνωση, πώς, με το να πλύνει τα πόδια των μαθητών Του. Μας έδωξε έναν δρόμο. Και με αυτήν την οδόν, παράλληλα, δεν πλύννε μόνο τα πόδια των μαθητών Του, αλλά αυτή η συγκατάβαση, αυτή η ταπείνωση, έφτασε μέχρι σταυρού και ταφείς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ήθο. Αυτό είναι ένα τρόπο ζωή. Αυτή είναι μια πράξη ζωή. Που δεν μπορεί να το κάνει κανεί αν δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει με τι σου δυνάμει. Δηλαδή να ταπεινωθεί τόσο πολύ στον αδελφό σου, να τον υπηρετήσει. Αν δεν υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις προποθέσει, δηλαδή η πίστη και να αφορά προς τον Θεό, η χάρη του Θεού, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσο και να πιέσει αυτό ο άνθρωπος τον εαυτό του, θέλει επιτά μία δικαίωση. Θέλει μία Αντα... ανταπόκριση. Θέλει μία αναγνώριση. Ο άνθρωπο που το κάνει με το πνεύμα του Θεού, αυτό το ίδιο το γεγονό είναι η ανταπόκριση. Αυτό το ίδιο το γεγονό είναι η αναγνώριση. Αυτό το ίδιο το γεγονό είναι η ανάπαυση. Και λέει λοιπόν στο δοξαστικό αυτό της Μεγάλης Τετάρτη, που είναι όρθρος είπαμε, της Μεγάλης Πέμπτης, που αναφέρεται στο μυστικό δείπνο, στο πλήσιμο των, των μαθητών, των ποδών μαθη, των μαθητών του κυρίου μα. Λέει Μυσταγωγόν σου, κύριε, του μαθητά Ερίδα και Ζελέγων. Ο φίλη, οράτε. Ο, ο κύριο μας λέει φίλου, δεν είναι τρομερό. Μα λέει φίλου. Το καταλάβαμε αυτό τι σημαίνει. Αφήσουμε τις φιλοσοφίες και, τα, και τα, τα σοφίσματα. Είναι πάρα πολύ απλό και δυνατό. Είναι φίλο μα. Μα αποκαλεί φίλου του. Ποιο μπορεί να μη χαίρεται. Ποιο μπορεί να μην απολαμβάνει αυτό τον όρο. Ποιο μπορεί να πει είναι μόνος του στη ζωή. Ποιο μπορεί να πει ότι δεν έχει φίλου. Είναι φίλο μα. Δεν μπορεί να έρθει στη Μεγάλη εβδομάδα και να μην αποδεχθεί ότι είναι Φίλος ο Χριστός. Ο ίδιος το θέλει. Ω φίλοι οράτε, μη δεις ημάς χωρίς ημου φόβος. Κανείς φόβος σας μη με χωρίσει από κοντά σας. Μη, μη, κανείς φόβος σας μη, μη σας χωρίσει από κοντά μου. Ή, γιατί θα δει γιατί οι μαθητέ πρόκειται να δουν τα γεγονότα και θα φοβηθούν και θα απομακρυνθούν. Και λέει, μη δει ημά χωρί ήμου φόβο. Αυτό αναφέρεται και σε όλου μα. Κάθε στιγμή τη ζωή μα είναι μια πρόκληση. Ο φόβο τη απώλεια, ο φόβο του προσωπικού κόστου, ο φόβο του ότι θα χάσουμε το συμφέρο μα ακολουθώντα τον Χριστό μα κάνει, μα σκανδαλίζει και απομοκρυνόμαστε. Λέμε, εντάξει, Ερεθέου, αλλά δεν έχει και τη δύναμη να βγάλει από το πρόβλημα. Πάντα σταυρωμένοι θα είμαστε μαζί σου να πάρει ευχή. Και αυτό το πράγμα μας κάνει να φοβούμεθα. Και λέει μη φοβάστε ήγαρ Πάσχο, αν Πάσχο, αλλά υπέρ του κόσμου. εκούσια θεληματικά πάσχω για τον κόσμο. Μην σκανδαλίζεστε, ναι. Μην σκανδαλίζεστε για μένα. Για ποιο λόγο. Εσείς είστε με θέλετε Θεό, βασιλιά, δυνατόν, εξουσιαστή να διαλεί τα σύμπαντα, να κάθει ποτάσια τους πάντες και να έρχονται όλοι να το προσκ ε, δεν είναι. Αν θέλετε ένα τέτοιο Θεό όπω περίμεναν οι ουδέοι, ένα τέτοιο Βασιλιά επίγειον, γιατί και εμεί στο βάθο ένα τέτοιο επίγιο Βασιλιά θέλουμε τον Θεό, που είναι τα κάνει κουμάντο και να μα δικαιώνει στη ζωή. Σα καθημερινά προβλήματα, σε καθημερινή συγκρουθούμε ένα Θόπο να μα δικαιώνει. Και λέμε σκανδαλίστηκα. Πάτε μάτρα δεν μου βρήκε. Γυναίκα δεν μου βρήκε δουλειά, δεν έχω τι θεώρηση είναι αυτό. Και όλο προβλήματα έχω και όλο συγκρούμενο και όλα δικηγένο είμαι στη δουλειά. Όλα δικημένο είμαι στην κοινωνία. Τι θέλω είναι αυτό, Σκανδαλίστηκα, τον απορρίπτω. Είναι, συνεχίζει αυτό το κακό Λαμβάνει αυτές τι μορφές Το πάρει στην προσωπική μας ζωή αυτό που λέει Λοιπόν Λέει μοιον σκανδαλίζεστε νεμί Ουγαρίλθω διακονηθήνε Δεν ήρθα να διακονηθώ Αλλά διακονήσε Δέστε, Είναι φίλος μας Ο ίδιος έρχεται μας λέει είμαι φίλος μας Και λέει δεν ήρθα να διακονηθώ Δεν θέλω τέτοια πράγματα Ήρθα να σας διακονήσω Δεν έχει ανάγκη από μας ο Θεός Εμείς τον έχουμε ανάγκη και δούνε την ψυχή μου λίτρων υπέρ του κόσμου ήρθα να δώσω λίγα πράγματα τη ζωή μου να εξαγοράσω τον κόσμο λίτρων υπέρ του κόσμου να δώσω τα λίτρα για να σας ελευθερώσω και λέει εφόσον έκανα όλα αυτά τα πράγματα και λέει στη συνέχεια αν θέλετε να τιμήσετε την φιλία που σας λέω ότι είμαι φίλος λέμε κάποιος αν είσαι φίλο μου κάνει αυτό και εμείς θεωρούμε ότι αν κάνουμε αυτό τιμούμε την φιλία. Και συνεχίζουμε την φιλία και ισχυροποιούμε την φιλία. Λοιπόν, τι θέλει ο Θεός για να ισχυροποιηθεί αυτή η φιλία, να παραμείνει αυτή η φιλία και να αποδειχθεί την εφιλία και να τιμήσει με αυτή τη φιλία. Κάποιου όρους βάζει τέλος πάντων, ποιους όρους. Ήουν φίλοι μου εστέ, ήουν εμείς φίλοι μου εστέ. Αν είστε φίλοι μου, εμέ μιμήστε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ο θέλος πρώτο είναι, έστω έσχατο. Όποιο θέλει να είναι τελευταίος. Και εμεί πασχίζουμε και ζητούμε και τους παπάδες και τα μάγια της Εκκλησίας, οι ευχές, να μας κάνει πρώτους στη σύγκρουση με κάποιον άλλο. Ε, Θεοπιστεύουμε, πάντως όχι τον Χριστό. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν λοιπόν πάω στην Εκκλησία για να νικήσω τον εχθρό μου με τη βοήθεια του Θεού και των αντίπαλων μου, ε, δεν είναι Θεός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Θελον πρώτος είναι έστω έσχατος. Ο δεσπότη ω ο διάκονο, αυτό που δεν είναι δεσπότη, κυρίαρχο, γίνεται πότε? Όταν διακονεί τον άλλον. Όταν βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν είναι προσφορά προ τον άλλον. Μείνετε ενεμή. Μείνετε σε μένα. Η να βότριν φέρετε. Για να έχετε καρπού. Εγώ γαριμή τη ζωή ή άμπελο. Εγώ είμαι αυτό που γεννά την ζωή. Δεν σε πόσο ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ήθο. Η μεγάλη εβδομάδα είναι η μεγάλη ιστορία η υμνολογία της εκκλησίας είναι όλη η γραφή εκφρασμένη στην υμνολογία και στη ζωή της Μεγάλης Εβδομάδος γι' αυτό μετά λέει για την τη σταπεινώσεως εκεί και μετά πάμε παρακάτω που πάμε τώρα για να δούμε που θα πάμε μιλάει για το συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης Μεγάλη Πέμπτη ασπέρας είναι όρθρος τη Μεγάλης Παρασκευής δηλαδή αυτό που κάνουμε το βράδυ Αναφέρεται επειδή στι πόλεις τώρα πού να, να σηκωνόμαστε πρωί-πρωί, το κάνουμε αφέ πέρα. Αλλά είναι όρθος τη επόμενη ημέρα. <coughs> Λέει, <coughs> στο συνεξάρι τη μεγάλη εβδομάδα, <coughs> τη μεγάλη Πέμπτη. τη αγία και μεγάλη Παρασκευή. Τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του κυρίου και Θεού και σωτήρου Σιμώνη Σούγρουστο επιτελούμε. Του επτισμού, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα. Του Ήβρι, του Γέλωτα, την Πορφυράν Χλέναν, τον Κάλαμον, το Σπόνγκο, το Όξο, του Ήλου, την Λόχη, παλαβώσαν τέλο πάντων. Οι Χριστιανοί είναι τρελοί. Οι Ορθόδοξοι είναι τρελοί. Χλένα, Σπόνγκου, Κάλαμον. Τι είναι αυτή η τρέλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι στην Ορθόδοξη όλα γιάζουν. Δεν είναι μια ιδεολειψία κάποιων παιδιών του κατηχητικού που λένε τραγουδάκια και είδαμε και το Άγιο Πνεύμα και τελείωσε. Στην όλα γιάζουν. Όλα αποκτούν υπόσταση. Όλα είναι ευλογημένα. Όλη η κτήση. Βλέπουμε τη μετα... στη μεταμόρφωση του κυρίου μα, και τα ημάτια του έγιναν λευκά υπέρ των ήλιων. Δηλαδή η ύλη δεν είναι κάτι άχρηστο, αλλά αγιάζει. Γι' αυτό εμεί έχουμε την μπαλαβωμάρη Ορθόδοξη. Τι να παίρνουμε κάποια κούκαλα αγίων που τα λέμε άγια λήψη, είναι για προσκυνούμε και αυτά κάνουν θαύματα και βοδιάζουν. Αυτό είναι έξω από την λογική ενό ανθρώπου, καθώ πρέπει, που ακούει μόνο το λόγο του Θεού και λέει τραγουδάκια και έχει θαύματα. Αυτή είναι η παλαβομάρα του Ορθόδοξου που μέσα από όλα αυτά πλησιάζει τον Θεό όλα το κάθε τι είναι αφορμή έρωτος και λατρείας του Θεού Λοιπόν και προπάντων των σταυρών και το θάνατον α διημάς εκών κατεδέξατο τα οποία θεληματικά για μας δέχθηκε έτι δε δέστε τι λέει τώρα για να δείξει τώρα τι ευφυίστην οι πατέρες μας που τα γράψουν αυτά τα πράγματα πόσο πνεύμα Θεού είχανε για να δείξει ότι λέει, αυτή η ιστορία Δηλαδή ο σταυρός του Κυρίου μας, οι επτισμοί, τα κόλαφίσμα, τα ύβρις, δέσαι τώρα. Ο Λέγιος Χρόστομος, ο σταυρός, σύμβολο εσχήνης, γίνεται σύμβολο τιμής και δόξης. Δηλαδή έχετε το, όλα τα αρνητικά τα κάνει θετικά ο Θεός. Και ερχόμαστε λοιπόν και τι λέμε, τους, τις ίβρυς. μα το, τις ύβρις, τις βρεσιές, τα ραπείσματα, την κοροϊδία, όλα αυτά λοιπόν ερχόμαστε και τα τιμούμε, γιατί είναι όλο το έργο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και συνεχίζει ο συνεξαρθής και λέει, όλα αυτά γίναν η απαρχή της σωτηρίας του ανθρώπου και υπάρχει ένα δείγμα, τι λέει, αναφέρει το πρώτο δείγμα Έτίδε και την του ευγνώμονος ληστού του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογία για να δείξει τι έκαμε ο σταυρός μέσα από την σωτήρια νομολογία του ληστού οδηγήθηκε στον Παράδεισο, ο πρώτος οικίτωρ του Παραδείσου. Δέστε τι Θεον έχουμε. Τον πρώτο η οικίτωρα του Παραδείσου βάζει ληστή. Δεν βάζει κάποιον Θεούσο. Όχι γιατί την τους Θεούσους, αλλά για να δείξει τη δύναμη της θυσία. Αλλά και ο Θεούσος πιστεύει ότι είναι αυτάρκης με την αρετήν του. Ο Κιορθίστευτη είναι αυτάρκη, δεν έχει ανάγκη το Σταύρο του Χριστού. Αρνείται το Σταύρο του Χριστού. Αυτό που νιώθει τα χάλια του λέει ότι έχει ανάγκη, έχω ανάγκη από κάποιον. Και να αυτόν ποιον έχουμε ανάγκη. Μα υποδεικνύεται. Και λέει ο Ιεξό Ζώμο κάπου, δεν είναι προσβολή του, του Παραδείσου που μπαίνει πρώτο ληστή μέσα. Αλλά είναι τιμή του Παραδείσου. Γιατί έχει τέτοιον, λέει ο Παράδεισο, έχει τέτοιο αφεντικό, α το πούμε απλά που Υιούς Γενής κολάσιο ποιεί ιου Βασιλείας. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού και είναι η αγάπη του Θεού. Παρακάτω λοιπόν ερχόμαστε στο, στο, στο, στον όρθιο Μεγάλο Σαββάτο που είναι τη Μεγάλη Παρασκευή ε, το Εσπέρα που είναι ο Επιτάφιος και διαβάζει, είναι ο οίκος εδώ του Συναξαριστού που λέει «Ος συνέχοντα πάντα» Επισταβού να ανυψώθη. Αν όσοι τα πάντα, επισταβού να ανυψώθη, εμεί τι θα κάνουμε, πού πρέπει να ανυψωθούμε. Εμεί καρακιόζηδε είμαστε. Λίγο να θυχθούμε αντιδρούμε. Δεν αναβαίνουμε πουθενά. Δεν έχουμε. Γιατί, Γιατί είμαστε κακομύριδε. Δεν εμπιστευόμαστε αυτό το πνεύμα του Θεού. Δεν έχουμε αυτή την εσωτερική ελευθερία. Ελεύθερο δεν είναι αυτό που πρεπει να ανυψωθουμε εμει καρακιοζηδε ειμαστε λιγο να δειχθούμε αντιδρουμε δεν αναβαινουμε πουθενα δεν εχουμε γιατι ειμαστε κακομυριδε δεν εμπιστευομαστε αυτο το πνευμα του θεου δεν εχουμε αυτη την εσωτερικη ελευθερια ελευθερο ειναι αυτο που λέει φιλελεύθερε ιδέε. Ούτε ο συντηρητικό ασφαλώ είναι ελεύθερο. Ελεύθερο είναι αυτό που είναι βεβαιωμένο για την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που βιώνει την αγάπη του Θεού ένα εσωτερικό πλούτο που διευρύνεται ο εσωτερικός, του, ο εσωτερικός του κόσμος και θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήναι. Έχει ένα πνεύμα που θέλει να δώσει ελπίδα και ιστορία στον καθένα. Έχει ένα πνεύμα που μεταποιεί το κακό σε καλό. Ο στενό καρδός άνθρωπος είναι και το καλό βλέπει, το βλέπει άσχημο. Και από το καλό βλέπει το αρνητικό. Όπου βλέπεις κάποιο γκρινιάρι, μίζρο και λέει ναι αυτό το κολά, αλλά δεν έχει ελπίδα, δεν έχει ενθουσιασμό μέσα του άνθρωπο. Ο άνθρωπος που δεν έχει ενθουσιασμό, που δεν έχει ελπίδα, είναι ένα ένας ένα είναι. Τι είναι ο δαίμονα, είναι ο απελπισμένος άνθρωπος. Λοιπόν, ο ελεύθερο άνθρωπο είναι εκεί που υπάρχει η απελπισία να λαμβάνει ελπίδα. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για του άλλου. Να έχει ένα εσωτερικό ε, ορίζοντα τελείω να μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση του άλλου ανθρώπου και όχι να τον απορρίψει. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπο είναι ένα κλειστό άνθρωπο, στενόκαρδο με καλούπια, που δεν μπορεί να αντιληφθεί τον άλλον και να χωρίζει ανθρώπου σε καλού και κακού. Όποιο ακολουθήσει αυτό το πνεύμα του Θεού και έχει μπει σε αυτό το πνεύμα του Θεού, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα μόνο καταλαβαίνει. Πώ να δώσει ελπίδα στον καθένα και πρώτα στον εαυτό του. Μόνο αν λάβει ο άνθρωπος αυτήν την ελπίδα μπορεί να δώσει ελπίδα και στον άλλον. Και βλέπει και έχει μάλιστα τέτοιο πνεύμα που μπορεί εκεί που δεν το περιμένει να σου αλλάξει την προοπτική ζωή. Τι σημαίνει ελευθερία, να σου αλλάξει την προοπτική ζωή. Εκεί που είναι όλα διέξοδα, να βρει έναν τρόπο και λε: Πώ το βρήκε τώρα ο μυστήριο. Μου δισθέτει για ελπίδα και άνοιξε τα πράγματα. Αυτό μόνο ο Θεό το δίνει. Και μόνο ο άνθρωπο του Θεού που έχει αυτό το πνεύμα. Αλλιώ είμαστε μέσα στην αποτυχία μα, μέσα στην κακομεριά μα. Ε, λοιπόν, ο τα πάντα επί σταυρού ανυψώθη και θρύνει πάση εκτίσεις. Δέστε όλη εκτίση συμμετέχει. Εκείνο το φοβερό που λέει τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στην αποκαθήλωση. Δέστε τι λέει εδώ. Για να το βρούμε τώρα εδώ. Η υμνολογία είναι φοβερή. Λοιπόν θα το βρούμε. Λοιπόν στον εσπερινό της αποκαθιλώσεως. Δέστε τι λέει. Μετά το κύριε και ο πρώτος στίχος. Πάσα οι κτήσης ηλιού το φόβο, θεωρούσα σε εν σταυρό κρεμάμενο Χριστέ. Ο ήλιος εσκοτίζετο και γη στα θεμέλες εταράτε ταράτετο, τα πάντα συνέπασχον των τα πάντα κτίσαντι Ο Αίκουσιος δημάσιο υπομείνας κύριε δόξασε. Εδώ είναι η οικολογική πρόταση. Δηλαδή καταστροφή του περιβάλλοντος είναι απεικόνηση και προβολή της δικής μας πτώσεως δηλαδή συμμετέχει η κτίση στο, στο κακό συμμετέχει η κτίση στο καλό δηλαδή η, η κτίση είναι ταράσσετο συμμετείχε σε αυτό το πάθος εάν η, η κτίσης είναι ταράσσετο και μένουμε ατάραχοι και με τη συνείδηση χωρίς να λιονόμαστε. τι σημαίνει ποιος κλει도 Και ΠΑΠ΄ είμαστε; αλλά τι γίνεται ποιο και ποιος κλει πέτρε είμαστε, αλλά πάρει υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, και θρηνοί πάσα εκτίσεις τούτον βλέπους κρεμαμενον γυμνόν επί του ξύλου ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φένκος οι αστέρες απεβάλλοντο η γη πολλό το φόβο η θάλασσα έφυγε και επέτρε πέτρε διερήγνητο μνημεία δε πολλά είναι και ψώματα γέρδισαν αγίων ανδρών άδης κάτω στενάζει <coughs> και οι ουδαίοι σκέπτονται Συγκοφαντή Χριστού την Ανάσταση. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, δεν παιδιά. Βλέπουμε ένα θάνατο μπροστά μα και αυτοί ψάχνουν τρόπο να το κουλώσουν, να το συκοφαντήσουν. Δεν είναι επιλογή τους. Και οι Ιουδαίοι σκέπτονται το Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζωση. Τούτο Σάββατο, νεστικοί γυναίκε θυμούνται. Είναι Σάββατο, άρεχουμε την Ανάσταση όπω μα είπε. Ο υπερευλογημένο, ενώ ο Χριστό αφιπνών σα αναισθήσετε τριήμερο, και εδώ είναι η ανατροπή τη φύσεω. Την στιγμή που οι άντρε ήταν να φοβισμένοι μέσα στο δωμάτιο οι γυναίκες πάνε και να κυλήσουν τον τάφο, ενώ ήταν κάτι έξω από τι του. Τι να υποκυλήσουν τον τεράστιο λίθο, φραγισμένο. Πάνε. Οι γυναίκε, άμα ψωνιστούν από αίρο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, εφόσον αγαπούσαν και επειδή λειτουργούν καρδιακά, δεν βάζουν λογική. Ο θα υπολογίζετε πράγματα. Και αυτή είναι η απιστία του. Και αυτό είναι ο ορθολογισμό του. Η γυναίκα έχει ένα τρομερό προνόμιο: την καρδιά, που αν η καρδιά λειτουργήσει και έχει πίστη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά το πρόβλημα το διαβολάκι δείξει το, το πλεονέκτημα τη γυναίκα, μεταστρέφει την καρδιά σε βλακεία. <Κι> και γεννά ολοσυλλογισμού και κομπλεξικά πράγματα. Και ζήλια και ανταγωνισμού, και γιατί το παιδί μου είναι καλύτερο από το άλλο, γιατί αυτή πήρε καλύτερο άντρα κι όχι εγώ, γιατί ο άντρα δεν μου μιλάει. Ενώ έχει τέτοιο πλεονέκτημα που είναι παραπάνω από τον άντρα, σαν αιρετή και πίστη, παλαβώνει ο από τη φαντασία και τον αρκισισμό και μπλέγει η καρδιά σε άλλα μονοπάτια. Και μετά πάμε γευκές και εξορκισμούς. Λοιπόν, και καταλήγουμε στον λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, τον κατηχητικό λόγο του βράδυ της Ανάστασης. Λέει, θα μείνουμε σε δύο σημεία πολύ σημαντικά, αλλά θα το διαβάσουμε λίγο. Λέει. Ή τη ευσεβή και φιλόθεο, απελαβέτο τη καλή τάφτη και λαμπρά πανηγύριο. Αν είναι κάποιο φιλόθεο να φύγει, Η πλάκα είναι όταν λέει Μόσχο Πολύ, είναι ονομάζεται φαγητό. Δεν είναι όμω το φαγητό και λέει Α, πάμε να φάμε λεει μοσχο πολυ είναι το Είναι το σώμα και ο το δέμα του κυρίου μα. Αυτό σημαίνει τράπεζα γέμου Μόσχο Πολύ και όλοι στραβοκοποιούνται εδώ, Λοιπόν, ή τη ευγνώμον εις ελθέτω χαίρον εις τη χαράν του Κυρίου αυτού ή της έκαμε νηστεύον απολαβέτον είναι το δυνάριο αν κάποιος ξεκίνησε και την άσκηση να πάρει αυτό το δώρο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας ή της, από τις πρώτης ώρας εργάσατον δεχέστο σήμερο το δικαιό φλήμα δίκαιο είναι την πρώτη ώρα που εργάσαι να λάβει αυτό που του οφείλετο ή της, μετά την Τρίτην ήλθεν ευχαρίσασε ορτάσάτον ε, αν έχεις τη δεύτερη δοδόν, αν ειστεύει, πάλι έλα. Της την τριτή, ή τη μετά την έκτην έφτασε, δέν αμφιβαλέτο, και γαρού δεν σημειούται, α έρθει, δεν σημειώνεται. Ή τη υστέρισε, προσελθέτο, προσελθέτω, μηδέν ενδιάζουν. Ή τη ισμώνει, ει, έφτασε, δεκάτη, μη φοβηθεί τη βραδύτητα. Φιλότιμο γαρό, ο δεσπότης δέχεται τον έσχατο. Καθάπερ και τον πρώτο. Θα δει κάποιο τι αδική είναι αυτή, α έρθει, να το ευχαριστήσω κιόλα. Όταν είσαι εντεκάτη με αυτό το πνεύμα, ούτε εντεκάτη θα έρθει. Όταν έρθει τόσο ειστερόβουλα, είδε κάποιο να κάνεις σαν μαρτύριο, τα γεράσου, να μετανοήσω. <laughs> Όταν κάνει αυτό, θα κλονιστεί τόσο ο ιστορικό κόσμο, που δεν θα έχει τη δύναμη να αντι, αντιληφθεί αυτό το πνεύμα του και να ανταποκριθεί στην αγάπη του. Ή τη ισμώνη εύσα εν δεκάτη, μη φοβηθεί τη βραδίτητα, Φιλότιμο γάρο, όνο δεσπότης, δέχεται τον τον καθάπερ και τον πρώτο. Αναπάβητο τη ενδεκάτη ως των εργασάμενων από τη πρώτη. Δεν έχει πρόβλημα αυτό τη πρώτη. Γιατί δεν έχασε τίποτα. Χαρά του ήταν. Εκτό αν νομίζει ότι είναι βάσανο ο Θεό. Αν είναι χαρά του. Γι' αυτό δεν είναι ο Θεό. Γιατί δεν έκανε κάτι στο οποίο έπρεπε να πληρώσει παραπάνω. σα ίσα, -ίσα απολάβανε περισσότερα. Εκτό αν δεν κατανοούμε ότι είναι χαρά μα ο Θεό. Και τον ύστερο ελαιεί και τον πρώτο θεραπεύει. Κακήνο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται. Και τα έργα και τη γνώμη. Την εσωτερική δηλαδή κατάσταση, την εσωτερική διάθεση, την εσωτερική αναφορά. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επενεί. Δεν είναι μόνο η πράξη, είναι και η πρόθεση. Δέστε, αυτά είναι το Ιού μου Γι' αυτό σα είπα και στην αρχή, προηγουμένω, ότι ο άνθρωπο που είναι ελεύθερο έχει άλλον ορίζοντα. Δεν είστε ορίζοντα το ΙΧΟΣΤΟΜ, είναι ελεύθερο. Τον ελεύθερο στο πνεύμα του Θεού. Τον ελευθέρωσε η αγάπη του Θεού. Όταν νιώθει την αγάπη του Θεού, δεν φοβάσαι τίποτα, είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει δυνατότητε να δώσει ελπίδα στον καθένα. Δεν κάνει αυτό ο ΙΧΟΣΤΟΜ Ουκούν, εισέλθετε πάντα στη χαρά του κυρίμων. Και πρώτη, και δεύτερη, το μισθό να απολαύεται. Πλούσιοι και πένιτες, με τα λήλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθιμι, την ημέρα τιμήσατε, Νηστεύσαντες και μην νηστεύσαντες εφάντες σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής, εδώ γλέντε, ε. εξέλθει ποινών. Πάντες απολάβετε του τη πίστεως. Πάντες απολάβσατε του πλούτου της Χριστότητο. Μη δεις φρυνή το παινίαν. Ποιο να λύπηθει για φτώχεια. Εφάνη γάρι κοινή βασίλεια, όταν αποκαλείται τη βασίλεια των Θεών. Τι να κρινιάξει που δεν έχει πολλά χρήματα. Μα αυτό είναι ο θησαυρό. Τι να με που σε αδικήσει σε κάτι. Σήμερα ότι δεν έχει τη βασίλεια του Θεού, δεν έχει υποψιαστεί τίποτα. Δεν, έχεις, δεν σου αποκαλύφθη τίποτα. Είναι δυνατό κάποιο να αξιομολογείται, να κοινωνεί και μετά η κοινωνία τσακώνει γιατί αδικήθηκε σε κάτι. Έχει πραγματική φτώχεια αυτό. Λοιπόν. Και το σημαντικότερο κεντρικό σημείο που αφορά και τη μετάνοια. Μη δεις το πτέσματα. Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου <συγνώμη> Εφόσου, λοιπόν ανέτηλε εκ του τάφου, η συγγνώμη, δεν μπορεί κανείς να οδηρεται για τα πτέσματα. Βεβαίως μπορεί να οδηρεται ο άνθρωπος γιατί λέει καν αυτό το άλλο το παράλλο, Δεν έχω δυνατότητες να... Εξ, ε, να εξισορροπήσω, να ξεπληρώσω αυτό το πράγμα, ε, να κάνω και κάτι άλλο αντί, αντί αυτού να ισορροπήσουν τα πράγματα. Έκανα μια μαρτία να κάνω 20 μετάνιε, έκανα αυτό, αυτό. Δεν υπάρχει το πρόβλημα. Δωρεάν. Συγχωρούμεθα. Οι μετάνιε και οι άσκει δεν είναι για να ξεπληρώσουμε, είναι για να διαφυλάξουμε το δώρο. Προσέξτε το αυτό. Η άσκηση που κάνουμε δεν είναι για να δικαιωθούμε. Δικαιωθήκαμε από τον τάφο του Κυρίου μας Η συγγνώμη εκ του τάφου ανέτηλε Όχι από την προσπάθειά μας Τότε η άσκηση που αποσκοπεί Να διαφυλάξει Να διατηρήσει αυτό το δώρο Που δόθηκε Να εξακολουθήσουμε να έχουμε το ίδιο πρόγραμμα Στο κουμπιούτερ μας Για να μπορούμε να παίρνουμε αυτή την πληροφορία Της αγάπη του Θεού Μη δεις το θάνατο Ηλευθέρος γάρ ημάς του σωτήρως ο θάνατος. Και μετά λέει για την νίκη του άδου και του διαβόλου. Και καταλήγει και λέει για τον διάβολο πώς την πάτησε. Ο διάβολος λέει έλαβε σώμα. Έλαβε σώμα και Θεόν περιέτυχε. Έβλεπε ο διάβολος σώμα εκεί για τον ξοντώσει με τον Χριστό. Και συνάντησε Χρήση Θεόν. Έλαβε σώμα και Θεόν περιέτυχε. Έλαβε γη και συνήντησε ουρανών. Έλαβεν όπερ έβλεπε. Αυτό που έβλεπε και πέπτω και την πάτησε δηλαδή, ο νου έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άρεσε ο Νίκο κλπ, κλπ. Αυτό λοιπόν είναι πολύ λίγα πράγματα από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να πούμε σε ένα πνεύμα να υποψιαστούμε κάποια πράγματα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι τρόπος ζωή. Αν κανεί ζήσει μια φορά τη ζωή του τη Μεγάλη Εβδομάδα, έχει ελπίδε για πάντα στη ζωή του. Πολλοί άνθρωποι με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πολλοί άνθρωποι εξαιτία Μεγάλη Εβδομάδα σε γενναία, αρχή μιας άλλης ζωής, με ζωής. έγινε η απαρχή μια άλλη ζωή, μια καινούργια ζωή. Έγινε η απαρχή μετανία. Εμεί λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα, αντί να ταλαιπωρούμεθα στο πώ θα μαγειρέψουμε, πώ θα ετοιμάσουμε το σπίτι, πού θα πάμε να φάμε κλπ., κλπ. α διαφυλάξουμε εσωτερική ειρήνη. Λιγότερου λογισμού, λιγότερη πα, πα, ταλαιπωρία και περισσότερο προσωπικό χρόνο. Λίγο να αποσυρθούμε από εδώ, λίγο από εκεί. Το σπίτι είναι μεγάλος, κλειστούμε μισή ώρα στο δωμάτιο, να δούμε τον εαυτό μας. Και αν έχουμε αναγκαστικά κάτι να ασχολούμε με τα παιδιά μας, να υπάρχει εσωτερική σιωπή. Γιατί μπορεί να μιλούμε και να έχουμε ιστορική σιωπή Δεν το πάθατε καμιά φορά, ε. Μπορεί να μιλούμε και μέσα να μας διαφυλάσσουμε τα όρια ιστορικά. Προσπαθούμε να είμαστε ατάραχοι και με την καρδιά μα και να μην σκέφτεται τίποτα η καρδιά μα. Ο νου μα. Να κάνουμε τα απαραίτητα εξωτερικά. Εξωτερικά να είμαστε προσανατολισμένοι σε μια άλλη ανάγκη. Όπω κάποιο κάποιο που ετοιμάζει τον παντρευτού για παράδειγμα, ετοιμάζει τον ολού να του πω τι μέρα εκείνη που θα παντρευτού. Για εμά ο γάμο μα είναι η ανάσταση. Ο νου μα είναι στο Σταυρό και στην ανάσταση. Η καρδιά μα είναι δοσμένη εκεί. Κάνουμε πράγματα εξωτερικά λόγω Ο νου μα είναι δοσμένο εκεί. Και αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και με την εσωτερική άσκηση τη εσωτερική σιωπής αλλά και εξωτερικά κόβουμε ανάγκες, φροντίδες που δεν είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να δεχθούμε αυτό το μυστήριο, το οποίο θα μας δώσει πολλά σημαντικά πράγματα στην πορεία μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Σήμερα ήταν μια καθηγή μου σε ηλικία Τελικά σας τα δώσε αυτό σούπερ, τα χρήματα που βρήκατε. Σας τα γύρι στα υπόλοιπα. Ε, Μένω σε ένα ποσό. Παρακάτω. Θυμάμαι, αυτά τα θυμάμαι. Όταν είναι για ποσά τα θυμάμαι. Και διαρωτάμε και λέω, μια τάραξη και όπω δεν ξέρω. Γιατί άλλοι άνθρωποι να φτάνουν σε ηλικία 90 χρονών και η μητέρα από το 70 να έχει μπει μέσα στην μου Δεν ξέρω. Άντε, κύριε Ακλής, δεν έπεσε. Αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εμά μας αρκεί η μεγάλη εβδομάδα. Δεν μας διαφέρουν αυτά τα ερωτήματα. Πάτε σε έναν ψαλμό. Μέη τη λέξη εξή. Επί τη δικαιοσύνη, θα εξάξει. Εξάξει. Δίκτυο μου και το λέει εξοδοβέτησε. Να του ακούσουμε. είναι. Υλογισμί σου. Λοιπόν, όχι μου. να την και δεν Αλλά ότι πρέπει να των αυτός. Θέλει διάκριση αυτή η κουβέντα να πούμε ανάμεσα των αμαρτιών μα. Γιατί η ανάμεσα των αμαρτιών μπορεί να μα Θα το έλεγα διαφορετικά. Να έχουμε ανάμνηση τη φιλανθρωπία του Θεού. Για να παίρνουμε θάρρο και δύναμη. Λοιπόν, τρει ανακοινώσει. Εξομολόγηση μέχρι το Σαββάτο, όχι μετά. Κλείσαμε Γιάννη Τετάρτη-Πέμπτη. Full. Μένει Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Τηλέφωνα 10 με 12, Τετάρτη και Παρασκευή. Τετάρτη για να κλείσουμε Πέμπτη και Παρασκευή και Παρασκευή μόνο για το Σάββατο. Μετά, μετά το Πάσχα. Όσοι προλάβουμε, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Και μετά είναι Πάσχα. Και μετά το Πάσχα, Πάσχα έχουμε. Πάντα Πάσχα έχουμε και πάντα είναι και μετάνοια. Το δεύτερο... Πέντε έξι συμπρατσομένοι ε. ε... άντρες αν υπάρχουν να μαζέψουμε τα χαλιάβρο της εκκλησίας. Άμα θέλετε. Όποιοι θέλετε να μου πείτε. Και Δετάρτη-Πέμπτη για τις κυρίες σφουγγαρόπανο στην εκκλησία, καθαρίσουμε την εκκλησία. Και την κυριακή θα κάνουμε έρανο γιατί πανηγυρίζει ο μα. Την Παρασκευή, τη διακαινήσιμο, είναι ζωόδοξο πηγή. Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Φαντάζομαι όλοι θα λείπετε, σα το λέμε από τώρα, επειδή θα λείπετε ενώ τε, την επόμενη Δευτέρα δεν θα συναντηθούμε. Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνή και Παρασκευή είναι η πανήγυρη του νόου μα. Και επειδή υπάρχει μια συνήθεια, την Κυριακή το βαγείο πηγαίνουμε σε άλλου νόου και μαζεύουμε χρήματα, για να ξυπρετήσουμε όλου αυτού του χώρου, μια ευκαιρία να τα και όσοι θέλετε να πάμε, να βοηθήσετε για αυτό το πράγμα, γιατί, για τη συντήρηση του κτίριου, φώτα κλπ, κλπ καθαρίστριας. Αλλά πάντα έχουμε, δεν το παίζουμε μιζέρι, πάντα έχουμε, δόξα τω. Πάντα έχουμε. Λοιπόν, καλή Ανάσταση να έχουμε. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριεσσου Χριστέ Θεός, και